Παράδεισος Άσμα Δέκατο Η πρώτη κι άφραστη αξία Τον γιο του κοιτάζοντας με την αγάπη εκείνη που αιώνια εκπορεύεται από τους δυο τους. Το παν στου χώρου και στου νου τη δίνει με τέτοια έπλασε τάξη που αν τη δει κάποιος τον πλάστιο θαυμασμό του δείχνει. Ανάβλεψε αναγνώστη μου μαζί με μένα εκεί που τώρα οι δυο κινήσεις του ήλιου διασταυρώνονται. Κι εκεί την τέχνη που ο τεχνίτης έχει κλείσει με αγάπη μέσα του και προσιλώνεται στη θέα της για πάντα θα αντικρίσεις. Δες, από κει ολοξός κύκλος απλώνεται, το βάρος φέροντας τον πλανητών κι έτσι η ευχή του κόσμου εκπληρώνεται. Πολύ απ' τη δύναμη των ουρανών θα διαζε, αν δεν υπήρχε αυτή η κλίση. Η ισχύ μα θα τα νόμια με νεκρόν και ανάλαζε η κλίση, όλη τη φύση, εδώ και εκεί ψηλά, ο φλογισμένος ζωδιακός θα είχε απορριθμίσει. Στον πάγκο αναγνώστη μου γερμένος, στο χάσου όσα έχεις προγευτεί, θα τα χαρεί πριν νιώσει κουρασμένος. Σούστρωσα, θρέψου μόνος πια εσύ. Τη μέρη μου όλη αποστραγγίζει το θέμα που με κάνει ποιητή. ο λειτουργός της φύσης, που σφραγίζει με την ισχύ των ουρανών την κτήση και λάμποντα το χρόνο καθορίζει. Μαζί με το σημείο που έχω ορίσει, στρεφόταν σε τροχιά που ο όλο και πιο νωρίς θα μας τον δείξει. Και ανέβαινα, όπου και ο φωτοδότης ήλιος, μα νιώθα όσο μια νέα νιώθουμε σκέψη πριν τον ερχομό τη. Με τέτοια ηβεατρίκια καριέα κίνηση στο καλύτερο οδηγεί, που ο χρόνος μοιάζει άχρηστη ιδέα. <Συλίου> Αυτό φωτο ήταν ό,τι είχα δει στον ήλιο εισδύοντας. Δεν το είδα χάρη στο χρώμα του. Απλώς έλαμπε και αρκεί. Της τέχνης μου κι αν είχα όλη τη χάρη, πώς να το πω, Πώς να το φανταστεί κανείς. Ας το πιστέψουμε. Ας μας πάρει ο πόθος για εκεί που δεν θα ανεβεί η φαντασία. Ποιο η λάμψη και από τον ήλιο πιο ισχυρή. Η τέταρτη οικογένεια του πατρός, του υψίστου, εκεί πλήρης χαράς τον βλέπει. Πνοή πνεύματος. Πλάστη του πάντος. Κι η Βεατρίκη. Ψάλε. Πρέπει τον ήλιο των αγγέλων ταπεινά να ευχαριστείς. Την όρασή σου τρέπει στα υψηλά. Ποτέ του καρδιά, με τόση ευγνωμοσύνη δεν παλώταν, θέλοντας το Θεό παντοτινά να, να προσφερθεί, όσο η δική μου, όταν άκουσα τέτοια προτροπή. Και γύρισε σε αυτόν η αγάπη μου. και αργά χανόταν στη λίθη η Βεατρίκη. Μα μου γέλασε, δίχως θυμώ. Κι τόσο χαροπή ματιά της την προσήλωσή μου μοίρασε ξανά. Γύρω σε στέμα είχαν δεθεί λάμψει πολλέ, που η όψη τους τυφλώνει και έχουν ακόμα πιο γλυκιά φωνή. Έτσι την κόρη της Λιτός με ζώνη φτιαγμένη από νήμα πιο θολό ο υγρός βάρισα αέρας περιζώνει. απ' την αυλή των ουρανών γυρνώ και είδα το θησαυρό τη να βαραίνει τόσο που να τον κλέψω δεν μπορώ. Κι άκουσα αυτό που η κάθε λάμψη ψέλνει. Όποιος για εκεί μονάχο δεν πετάξει, απ' το βουβό μαντάτας περιμένει. Κι όταν όλες τους με ψαλμό και λάμψη, σαν άστρα πλάι σε πόλο σταθερό, τριγύρω μας τρεις κύκλους είχαν γράψει, σαν γυναίκες που έσερναν χώρο και στέκονται για λίγο, σιωπηλέ να πιάσουν τον καινούριο το ρυθμό. Κι άκουσα να μιλά κάποια από αυτές. Της χάρης φως, από που η φλόγα βγαίνει, της άφθαρτης αγάπης κι οι φωτιές το τρέφουν της αγάπης, δες, πληθαίνει μέσα σου, και στη σκάλα πια πατάς Που όποιος κατέβηκε πάλι ανεβαίνει και αν κάποιος σου αρνηθεί Ενώ διψάς Κρασί ποτάμι θα είναι, Που θα φρύσει δίχως να βρει τη θάλασσα Ρωτάς για τάνθη Που πλέχμενα έχουν στολίσει τη όμορφη γυναίκα στο λαιμό Εκείνης που στα ύψης έχει ελκύσει Αμνός ήμουν Σε πίμνιο ιερό Που οδηγεί ο Δομίνικος Με κίνο αν σμίξεις, Πλούσιο θα βρει αγρό. Δεξιά μου τον Αλβέρτο δες. Σου δείγνω της κολονίας δάσκαλο. Αδελφό μου. Κι εγώ είμαι ο Θωμάς από το Ακουίνο. Κι αν με το βλέμμα το εγκόμιό μου ακολουθείς σε κύκλο που φωτίζει κοίτα ποιοι άλλοι είναι στο πλευρό μου. Μια φλόγα από το χαμόγελο σπιθίζει του Γρατσιάνου που διπλή εξουσία στου παραδείσου το ζυγό στηρίζει. Κι ο άλλος που κοσμεί την κουστοδία Ο Πέτρος είναι Ο χείρα πενιχρά Πρόσφερε θησαυρό στην εκκλησία Τον λάμψεον τη λάμψη Στη σειρά πέμπτη Αγάπης γέννησε πνοή Τέτοιας που ο κόσμος Χαμηλά διψά για ειδήσεις της Νους υψηλός εκεί Πλήρη σοφίας μένει Αν η αλήθεια Άλλον δεν ξέρω Οξυδερκή τόσο το φως που τη ματιά σου κλέβει, πιο κύ, κεριού είναι, φώτισε τη δράση του αγγέλου και τη φύση του, στα ερεύη του κόσμου ακόμη. Πλάι τη μικρή λάμψη δες, μη διάο ο απολογητής των χρόνων του χριστιανισμού, θανάψει Θα τη φλόγα του Αυγουστίνου. Ακολουθεί με τη ματιά του νου την περιοδία λάμψη τη λάμψη και δίψας να δεις Ποια είναι η όγδοη; Ψυχή Αγία, κοιτώντας το αγαθό, χαίρεται εκεί. Του κόσμου διγνημάται η την ουσία. Το σώμα, από που έχει χωριστεί, τάφηκε στο Τσελντάουρο. Ψηλά, η ειρήνη αυτή, από τους πόνους έχει βρει. Πιο εκεί, πνεύματα λάμπουν φλογερά. Του Βέδα, του Ισιδόρου, του Ριχάρδου, που η σκέψη του κάθε άλλον ξεπερνά. Το φως που επιστρέφει τη ματιά σου σε μένα, πνεύμα είναι που καρτέρι στο θάνατο έστησε, είδε του τάφου να αργεί η γαλήνη. Αλήθειες, ο συγκαίρι, στου αχύρου την οδό μας έχει πει, άφθαρτες, και από το φθόνο έχει υποφέρει. I don't believe in an intervention But I know, darling, that you do But if I would, I would kneel down and ask him Not to intervene to touch a hair on your head leave you as you are if he thought he had to direct you then direct you into my arms into my arms oh lord into my arms oh lord into To each burn a candle for you, to make bright and play your part, and a walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms. Those burning, make a journey bright and pure, that he'll keep returning, always and evermore. Into my arms. σαν ρολόι που ηχεί κι η νύφη του Θεού με όθινό τραγούδι τον υμφίο της καλεί. ενό προγνιο ο τροχός και έλκει τροχό κι η μουσική τίν-τίν γλυκιά γεμίζει με έρωτα το πνεύμα το αγαθό. Άσμα το άσμα είδα να γυρίζει γλυκά ο λαμπρός τροχός κι αρμονικά τόσο που θα τον νιώσει όποιος γνωρίζει τα μέρη όπου είναι αιώνια η χαρά. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.